Αύριο η ημέρα είναι συγκλονιστική, όπως κάθε χρόνο η αυριανή ημέρα μας υποχρεώνει να ανατρέχουμε στην τελευταία ημέρα τη μεγάλη και επιφανή την ημέρα που θα τελειώσουν όλα τα κοσμικά και επίγεια πράγματα και θα παρουσιαστούμε στο Δικαστήριο του Θεού για να δώσει ο καθένας λόγων για τις πράξεις του, για τα έργα του, για τα λόγια του, για τις ενθυμίσεις του, για τους λογισμούς του, Και θα οριστικοποιηθεί πλέον η μέλουσα θέσης του, η οποία και θα είναι αιώνια, αιώνια ζωή, είτε στο παράδεισο είτε στην κόλαση, αιώνια ζωή. Δεν θα υπάρχει τέλος, δεν θα υπάρχει ανακοχή, δεν θα υπάρχει ξεκούραση για αυτούς οι οποίοι θα είναι στην κόλαση, αλλά και δεν θα υπάρχει κόλασης και πικρία και στενοχωρία και οποιαδήποτε θλίψεις σε αυτούς οι οποίοι και εύχομαι να είστε και να εύχεστε να είμαι και εγώ στην Βασιλεία του Θεού. Εκεί πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά τα οποία λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, γιατί όποιος ξέρει και θυμάται, προσέχει για να αποφύγει. Και γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο θέλουμε να ξέρουμε και να προσέχουμε και να θυμόμαστε. Και δεν είμαστε από που θέλουν να τα βγάζουν στην άκρη αυτά τα πράγματα και να λένε ότι ο Θεός δεν τα έπει και εμείς ξέρουμε και τα γράφουμε καλύτερα. Θα γίνει δικαστήριο αδερφοί μου. Θα γίνει δικαστήριο από τον δίκαιο κριτή. Και στο δικαστήριο αυτό θα κριθούμε όπως είπα προηγμένως, τελεσίδικα. Και εκεί θα δούμε, όπως το είπα και το πρωί σήμερα, στις φυλακές που πήγα και λειτουργήσα, εκεί θα δούμε ποιοι ήταν οι πραγματικοί εγκληματίες και κατάδικοι και ποιοι θα έπρεπε να είναι στις φυλακές και οι από αυτούς που είναι μέσα στις φυλακές θα έπρεπε να είναι ελεύθεροι. Στο δικαστήριο του Θεού δεν υπάρχουν αμφισβητήσεις της απόφασης ο Κύριος είναι δίκαιος κριτής και όπως σας είπα και προχτές και αυτό θεωρείται που κάνουμε τώρα και η επανάληψη του προηγουμένου όπως σας είπα λοιπόν και προχθές ο Κύριος θα σου δώσει το δικαίωμα και θα μου δώσει το δικαίωμα να μιλήσω, να εκφραστώ να υπερασπίσω τον εαυτό μου. Αλλά τι να υπερασπιστεί, όταν τα βίντεο του Θεού θα δείχνουν και τις πράξει σου και τα λόγια σου και τους λογισμού σου. Διότι στα κοσμικά αυτά δικαστήρια, γι' αυτό και η δικαστική τους απόφαση είναι πάντοτε ελληπή, δεν μπορούν να δικάσουν και δικάζουν κατά προσέγγιση δεν μπορούν να ξέρουν και να ελέγξουν τις ενθυμίσεις και τις διαθέσεις του ανθρώπου ο Κύριος όμως γνωρίζει τα πάντα για τον άνθρωπων γι' αυτό και η κρίση του θα είναι τέλεια θα σου δώσει λοιπόν ο Κύριος Ευγενής Γαρ, θα σου δώσει την το δικαίωμα να απολογηθεί, αλλά τι να του πεις Πώς να υπερασπιστείς τον εαυτόν σου όταν είπαμε θα παίζουν γύρω οι τηλεοράσεις του Θεού και θα δείχνουν τα κατορθώματά μου και τα κατορθώματά σου. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εκείνο που έχω να συστήσω στην αγάπη σας είναι μην πάβουμε αδελφοί μου να μετανοούμε και να εξομολογούμεθα. Αυτό που θα αρχίσουμε σε λίγες ημέρες να λέμε κάθε μέρα στις ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής «Η μας δε εν μετανία και εξομολογήσει παράλαβε ως αγαθός και φιλάνθρωπος». Αυτό να επιδιώκουμε να έχουμε πάντοτε στη ζωή μας την μετάνοια και την εξομολόγηση. Αυτό θα είναι το καλύτερο εφόδιο δια των άνθρωπων όταν αυτό θα φύγει από αυτή την παρούσα ζωή αυτή η μετάνοια και η εξομολόγηση θα είναι το κλειδί του παραδείσου μην ξεχνάτε ότι στο παράδεισο βρίσκονται δύο άτομα μόνο η υπεραγία Θεοτόκος και ο Λιστής. κανείς άλλος όλοι οι άλλοι Άγιοι περιμένουν την απόφαση του Θεού βεβαίως η απόφαση θα είναι να βρεθούν στον Παράδεισο αλλά ακόμα δεν βρίσκονται στον Παράδεισο στον Παράδεισο είναι μόνον αυτοί οι δυο και το αναφέρω αυτό για να μείνουμε στον δεύτερο στο ληστή ο οποίος είναι το υπόδειγμα της μετανοίας για όλους μας και ο οποίος είναι εκείνος ο οποίος ήδη κατέχει θέση στον παράδεισο μαζί με την υπεραγία Θεοτόκο αυτό μας δείχνει το μέγεθος της αξίας της μετανοίας για τον άνθρωπο δεν θα μείνει ο Κύριος τις αμαρτίες σου δεν θα μείνει ο Κύριος σε αυτά τα οποία ο άνθρωπος επλημέλησες και έπραξες ο κύριο. ο Κύριος περμένει να ειδεί τη μετάνοια Σου. Εάν ενθυμίσετε και θα ενθυμίστε, υποθέτω, κανένα αμαρτωλό Κύριος δεν συνέφλιψε και δεν κατηγόρησε και δεν κατέκρινε τη στιγμή που τον έβλεπε γονατιστό μπροστά του να του ζητάει συγνώμη και μετάνοια. Κανέναν απολύτως και την πόρνη συγχώρησε και τον Ληστή συγχώρησε και τον άσοδο συγχώρησε και τον Τελόνη συγχώρησε και τον Ζακχαίος συγχώρησε και όλους όσοι έσκυψαν το κεφάλι μπροστά στον Θεών με μετάνια πραγματική, ο Κύριος τους συγχώρησε. Σε κανένα δεν έχει ο Κύριος κρατούμενα. Αρκεί να ζητήσουμε αυτή την ευλογημένη συγνώμη. Να ζητήσουμε αυτό το ευλογημένο ευλόγησον, Κύριε ευλόγησον, συγχώρεσέ μας, έκαναμε ε, λάθη. Αμαρτήσαμε ενώπιόν Σου. Αυτό περιμένει να ακούσει ο Κύριος μέσα στην εξομολόγηση. Αυτή την ειλικρινή Σου διάθεση για να μετανοήσεις πραγματικά, για να πάρεις την ευλογημένη συγχώρηση και να προχωρήσεις το υπόλοιπο τη ζωής Σου. Μην στεκόμαστε αδερφοί μου με ψηλά το κεφάλι Δεν είμαστε τίποτα σκουπίδια, σκουπίδια, σκουπίδια βρωμερά και ακάθαρτα Σκουπίδια είμαστε μην θεωρείς ότι είσαι κάτι παραπάνω από σκουπίδι Μην θεωρείς ότι έχεις αξία περισσότερη από ένα σκουλίκι Είμαστε σκουπίδια και σκουλίκια ελεεινά και ακάθαρτα Εκείνο που ελπίζομαι είναι το έλεος του Θεού. Παραδέξου την ελαχιστότητά σου, παραδέξου και να παραδεχτώ την θλιβερή κατάσταση στην οποία έχω περιπέσει από τις πολέμους, μου τις αμαρτίες και ο Κύριος θα με σώσει. Εάν στέκει με ψηλά το κεφάλι και πηγαίνεις στην εξομολόγηση ακόμα παρά τα όσα έχεις ακούσει, και συνεχίζεις να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου και να λες ότι εγώ είμαι καλός και δεν έχω τίποτα εγώ. Πρόσεξε, πρόσεξε γιατί σε περμένει η ώρα του θανάτου, σε περμένει το άνοιγμα των βιβλίων, σε περμένουν οι τηλεοράσεις του Θεού και εκεί θα γελάσει ο κόσμος, κυριολεκτικά θα γελάσει ο κόσμος και ο δουλειάς τότε με τις αμαρτίες σου που θα βλέπουν να παίζονται και τη στιγμή που εσύ θα συνεχίσεις να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου και να λες ότι δεν έχω τίποτα. Δικαστήριο λοιπόν αύριο, συναγερμός και προετοιμασία αδελφοί μου, γιατί δεν ξέρουμε τι ώρα φεύγουμε. Προχτές ένας δικός μου άνθρωπος, που δεν το περιμέναμε, ποιος το περίμενε, 62 χρονών, 63 χρονών μας άφησε σήμερα άλλος, αύριο άλλος άλλος 15 άλλος 25, άλλος 30 άλλος 50, άλλος 80 άλλος 60 άλλος άρρωστος, άλλος καλά άλλος υγιής, άλλος καρκινοπαθής κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποια είναι η επόμενη στιγμή του κανείς δεν μπορεί να ξέρει και να είναι βέβαιο ότι την επόμενη στιγμή θα ζήσει ή θα πεθάνει. Αυτή η αβεβαιότητα του μέλλοντος, αυτή η αβεβαιότητα του επόμενου βήματος ας είναι για όλους μας η ανησυχία μας ούτως ώστε να κερδίζουμε ανα στιγμή το επόμενο βήμα. Να κερδίζουμε το επόμενο βήμα το επαναλαμβάνω, να κερδίζουμε το επόμενο βήμα. Κοίταξε να έχεις και εσύ κι εγώ τη βεβαιότητα του επόμενου βήματος. Όχι ότι θα ζήσω εδώ, αλλά ότι θα ζήσω στην αιώνια ζωή. Αυτό σας εύχομαι. Να κερδίζετε και να κερδίζετε πάντοτε στη ζωή σας ολόκληρη, να κερδίζετε το επόμενο βήμα σας. Το επόμενο βήμα σα, το οποίο μπορεί να είναι στον θάνατον. θάνατο εις ζωή που σας εύχομαι να είναι η αιώνια ζωή πλησίων του Θεού και όχι η αιώνια ζωή της κατάκρισης και της κολάσσεως. Αυτά για την αυριανή μεγάλη ημέρα της Κυριακής τον Απόκρεο Όπου αύριο, όπως το λέει και οι λέξεις, σταματάμε πλέον τα κρέατα. Η εβδομάδα που μας έρχεται είναι η λεγόμενη τυρινή. Τρώμε δηλαδή οτιδήποτε άλλο εκτός από κρέατα και όλες τις ημέρες. Και τη Δετάρτη και την Παρασκευή. Η επόμενη εβδομάδα είναι ελεύθερη αλλά χωρίς κρέας. Με ψάρια με πυροκομικά με αυγά και λοιπά και στη συνέχεια βέβαια έρχεται η μεγάλη τεσσαρακοστή και τώρα ερχόμαστε στη συνέχεια αφού όπως είπαμε αυτή ήταν και η επανάληψη γιατί θα ενθυμίστε ότι αυτά τα πράγματα τα είχαμε πει την προηγούμενη Κυριακή μιλώντας για τα δικαστήρια του κόσμου σε σύγκριση με τα δικαστήρια του Θεού αυτό ήταν το θέμα μας της περασμένης Κυριακής συνεχίζουμε λοιπόν στους επόμενους δύο στίχους ουσιαστικά ένα είναι αλλά είναι χωρισμένος, όπως κατ' επανάληψην έχουμε ειδί, είναι χωρισμένος ένα στίχος, είναι ο 16 στίχος και ο 16 α. Είναι ο ίδιος στίχος με παράλληλο περιεχόμενο, ο οποίος στίχος, είπαμε, είναι χωρισμένος σε δύο μέρη. Σήμερα, λοιπόν, θα κοιτάξουμε εν το του τον στίχο 16. Και ο στίχο 16 ξεκινάει με μία ερώτηση. Η να τι υπήρξε χρήματα άφρονη, δηλαδή τι ωφέλησαν τα λεφτά στον άμυαλο άνθρωπο είναι ένα ερώτημα ένα ερώτημα τη σημερινή εποχής που βλέπουμε ότι δυστυχώς τα χρήματα τα λεφτά έχουν περάσει στα χέρια των αφρόνων και οι άνθρωποι φυτοζούν πολλοί από αυτούς πολλοί άνθρωποι ζουν στην απόλυτη φτώχεια πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ούτε ένα κομμάτι ψωμί κυριολεκτικά και δεν μιλώ μόνο για την Ελλάδα μιλώ για όλα τα μέρη του κόσμου εκοιτούσα απροχθές και πραγματικά με έπιασε θλίψη απογοήτευση όταν διάβαζα ότι το 93% του πληθυσμού της γης ζει στην απόλυτη πείνα εμείς δηλαδή είμαστε πλεονεκτούντες εμείς βρισκόμαστε σε θέση υπεροχής ανήκουμε στο 7% το 93% του πληθυσμού της γης ζει στην απόλυτη φτώχεια αυτό είναι καταπληκτικό, φοβερό και τούτο διότι ο πλούτος της γης τα χρήματα ευρίσκονται στα χέρια των ολίγων και δυστυχώς των ολίγων διεφθαρμένων και αφρόνων. Τα ζηλεύεις τα λεφτά. Τα ζηλεύεις γιατί έτσι σε μάθανε. Τα ζηλεύεις γιατί αυτή την εντύπωση σου έδωσαν. Τα ζηλεύεις διότι έφυγες από το πνεύμα του Χριστού. Ενώ ο Κύριος μας δίδαξε τη φτώχεια. Ενώ ο Κύριος μας δίδαξε την ανέχεια. Ενώ ο Κύριος μας εδίδαξε το μη έχει. Δυστυχώς ο κόσμος μας έκανε να βλέπουμε συνεχώς την τσέπη μας. Να βλέπουμε τι έχει η τσέπη μας. Να βλέπουμε και να λατρεύουμε σχεδόν τα λεφτά και τα λεφτά σήμερα να έχουν γίνει θεότητα έτσι όπως ακριβώς το είχε προείπει ο Κύριος όταν μιλούσε για τον Χριστό και για τον Μαμονά και γεννάται το ερώτημα είναι ατί υπήρξε χρήματα άφρονοι. αυτούς που βλέπεις και τα έχουν αυτούς που βλέπεις και τα απολαμβάνουν Αυτούς που βλέπεις με τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια, κυριολεκτικά εκατομμύρια και δισεκατομμύρια, αυτούς τι τους ωφέλησαν τα λεφτά. Εδώ αγαπητοί μου ακριβώς τοποθετεί το ερώτημα η Αγία Γραφή και μας αναγκάζει όλους να κοιτάξουμε με ειλικρίνεια την θέση αυτών των πλουσίων αλλά και τη θέση των φτωχών. Αλλά θέλω να πάψουμε να είμαστε λογικοί σύμφωνα με τη λογική του ανθρώπου. Θέλω έξω για τις λίγες αυτές ώρες, τις λίγες αυτές στιγμές που θα είμαστε εδώ στο κήρυγμα, θέλω να απαλλαγούμε από την κοσμική νοοτροπία, να απαλλαγούμε από την ανθρώπινη λογική και να σκεφτόμαστε μόνο με τη λογική του Θεού. Για σκέψου λοιπόν λίγο με τη λογική του Θεού. Είναι τι υπήρξε χρήματα άφρονοι, τι ωφέλισαν ποτέ τα χρήματα στον άφρονα, Και για να μιλήσω πιο ακραία, θα έλεγα που μίλησε ο Κύριος στην καινή διαθήκη, πότε ωφέλησαν γενικώ τα χρήματα τον άνθρωπο, Όχι τον άφρονα, τον άνθρωπο. Ο Κύριος θυμάστε μας είπε μία φράση ότι δύσκολα πλούσιος θα μπει στη Βασιλεία του Θεού Αυτό το θυμάστε όλοι Και μην νομίσεις ότι πλούσιος είναι εκείνος μόνο ο άφρον πλούσιος μην νομίστε ότι πλούσιος ήταν μόνο εκείνος ο νεανίσκος ο πλούσιος που είχε χτήματα πολλά που λέει η Αγία Γραφή και δεν θέλησε να τα απαρνηθεί για να ακολουθήσει τον Χριστό δεν είναι μόνο εκείνος ο πλούσιος πλούσιος είναι ποιος εκεί θέλω να δώσετε σημασία αφήστε το αμαράκι πλούσιος είναι εκείνος ο οποίος κρέμεται από τα υλικά πράγματα. Πλούσιος δεν είναι εκείνος που έχει. Πλούσιος είναι εκείνος που έχετε, που κατέχετε. Εκείνος είναι ο πλούσιος. Πλούσιος είναι εκείνος ο οποίος εξαρτάται, είναι εξαρτώμενος από τα κοσμικά και υλικά πράγματα. Έχουμε πλούσιους, αγίους πλούσιους. Έχουμε, αν ανατρέξει στην Παλαιά Διαθήκη, έχουμε και τον Αβραάμ, άγιος πλούσιος. Έχουμε και τον Ιώβ, άγιος πλούσιος. Που όμως ήταν ανεξάρτητοι. Όταν ήρθε η ώρα να αφήσουν τον πλούτο τους καθόλου δεν στεναχωρήθηκαν, καθόλου δεν ανησύχησαν. Θυμάστε τη φωνή του Ιώβ, ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφίλετο. Θυμάστε τον Αβραάμ, το διάβαζα πάλι εχτές, προχτές. Όταν του είπε ο Κύριος έξελθε εκ της γη σου και εκ της σου και δεν εις αν να συδείξω, τα άφησε όλα πίσω του και έφυγε και ήταν σάπλουτος ήτανε. Δεν ήξερε τι είχε. Αυτή είναι η πλούσιοι του Θεού η πλούση που έχουν αφήσει τα πάντα στα χέρια του Θεού και δεν εξαρτώνται από τίποτα, δεν εξαρτώνται. Ο άφρον πλούσιος είναι εκείνος που εξαρτάται... Άσχετα αν έχεις πέντε φράγκα. Όταν από αυτά τα πέντε φράγκα εξαρτάσαι... Όταν έχεις μάθει στη ζωή σου να κοιτάς αυτά τα πέντε φράγκα... Είσαι ο άφρον πλούσιο, Ο άμυαλος πλούσιο. Ο οποίος κοιτάς να στηρίξεις τη ζωή σου επάνω σε υγικά πράγματα γιατί μας τα λες έτσι πάντα, δεν τα λέω εγώ αδελφοί μου ο Κύριος τα λέει ο Κύριος είπε αφήστε σε μένα τη μεριμνάσας. σα. Ποιο το έκανε αυτό Ποιος άφησε πείτε μου σας παρακαλώ πείτε μου είμαστε αυτή τη στιγμή δεν σας μέτρησα σας έχω πει έχω την αρχή ποτέ να μη σας μετράω υπολογίζω όμως είστε 30, 40 τόσοι περίπου. Πείτε μου σας παρακαλώ αν εγώ κάνω λάθος και διορθώστε με. Ποιος άφησε τη μέρη του στα χέρια του Θεού. Κανένα. Απολύτω κανένας. Όλοι κοιτάμε με λαγνία θα έλεγα. Πόσα λεφτά μας μείναν πίσω. Κάθε μέρα που, που δαπανούμε 5 ευρώ, 6 ευρώ, 10 ευρώ, 20 ευρώ. Αμέσως σκεφτόμαστε πόσα μας έμειναν πίσω. Πόσα έχουμε ακόμα. Αυτό τι δείχνει, ότι είμαστε οι άφρονες μας υπέδειξε αλλά πάντοτε εξαρτώμενα από το πόσα μην ανεπίσω πόσα έχουμε ακόμα πότε θα αρθεί οι εξαρτώμενοι πλουσιοι Εμείς που ποτέ δυστυχώς δεν εξαρτηθήκαμε από τον Θεό όπως Εκείνος μας υπέδειξε, αλλά πάντοτε εξαρτώμετα από το πόσα μείνανε πίσω. Πόσα έχουμε ακόμα, πότε θα έρθει η σύνταξη Πότε θα έρθει ο μισθό, γιατί άρχισαν Ποτέ δεν μπήκαμε, αδελφοί μου, στη λογική του Θεού. Επίρριψαν επικύριον την μεριμνά σου, και αυτό σε διαθρέψει, λέει ο Κύριος Άφησε την μεριμνά σου Άφησε τη μεριμνά σου. Ξέρει εκείνο. Άμα εσύ του αφησεις τη μεριμνά οπως έκαναν τα πουλιά και κάνουν τα πουλιά και κάνουν τα ζώα. Δεν τα αφήνει ο Κύριος Θα βρει ο Κύριος τρόπο να σε ταΐσει Λες να μην βρει Λες να μην έχει τρόπο Λες να ταΐζει τα πουλιά και τα ζώα Και να μην μπορεί να ταΐσει εσένα τον άνθρωπο Έτσι λες Όσο μεριμνούμε αδελφοί μου είναι κουβέντε που μένως μόνε του έρχονται τώρα στο κεφάλι μου. Όσο μεριμνούμε, θα φτωχαίνουμε. Γράψτε το αυτό που σας λέω. Δεν το λέω εγώ. Είναι το συμπέρασμα των αγιογραφικών λόγων του κυρίου. Όσο θα μεριμνάς, θα φτωχαίνει. Όσο θα ανησυχείς για το μέλλον σου και όσο θα μετράς το πορτοφόλι σου και θα σκέπτεσαι πόσα μείνανε όλο και πιο φτωχός θα αισθάνεσαι. Όλο θα βλέπεις ότι δεν φτάνουν. Και αυτό το συνήτησα και το συναντώ και θέλετε να σας πω κάτι το εκπληκτικό. Περισσότερο το συνήθισα στους πλούσιους σε αυτούς που έχουν πολλά δηλαδή εδώ μιλάω με άλλη έννοια τον πλούσιο πήγαινε πήγαινε εσύ ο φτωχός, πήγαινε, εσύ ο φτωχός που δεν έχεις τίποτα πήγαινε σε ένα πλούσιο και πες του δώσ μου κάτι ελεημοσύνη άμα πας σε έναν άλλο φτωχό που κάτι έχει θα σε λυπηθεί θα σου δώσει 10 ευρώ θα σου δώσει 20 ευρώ Κάτι θα σου δώσει Ο πλούσιος θα να σου πει Δεν έχω Και θα να σου πω κάτι Όντως δεν έχει Γιατί είναι κακομύρης Γιατί η μέρημνά του, Για τον εαυτόν του και για τον πλούτο του Τον έχει κάνει φτωχό Και δεν έχει τα μετράει, τα μετράει. Κάθε μέρα είναι με ένα κομπιούτερ στο χέρι και μετράει και μετράει. Πώς θα βγω, πώς δεν θα βγω και τι θα κάνω και αύριο και μετά και εκείνο και το άλλο και θέλω και εκείνο και το αποκύθει και το αποδόθηκε; Μην τρέχει το μυαλό σου σε άλλους πλούσιους. Εμείς είμαστε αυτοί. Εμείς είμαστε αυτοί που ζούμε με αυτή την αγωνία δυστυχώς. Εμείς που ο Θεός μας έδωσε και μας δίνει και αντί να ρίξουμε τη μέρη μα μας η εμείς έχουμε ρίξει τη μέριμνά μα μας επάνω στα πορτοφόλια μας και επάνω στα λεφτά μας και πάνω στο τίποτα στο φθαρτό Πλούσιος δεν είναι εκείνο που έχει πολλά Πλούσιος δεν είναι εκείνο που έχει Πλούσιος είναι εκείνος που είπα προηγμένως που έχετε που εξαρτάτε και δυστυχώς υπό αυτή την έννοια είμαστε όλοι άφρονες πλούσιοι που εχόμεθα που είμαστε κρεμασμένοι από τα λεφτά μας που είμαστε κρεμασμένοι από τις περιουσίες μας που είμαστε κρεμασμένοι από τα ευρώ που έχουμε μάθει στη ζωή μας να μην κοιτάμε τίποτε άλλο παρά μόνο πόσα μείνανε πόσα έχουμε ακόμη και πότε θα ξαναπάρουμε και πότε θα ξαναπληρωθούμε τι υπήρξε χρήματα άφρονη Τι ωφέλισαν τα χρήματα στον άφρονα και εδώ έλα εσύ να απαντήσεις και εγώ να απαντήσω Να σου πω τι ωφέλησαν Το ωφέλησαν εντός εισαγωγικών παρακαλώ Τι ωφέλισαν, μας απομάκρυναν από το Θεό επάψαμε να πιστεύουμε στον Θεό επάψαμε να ελπίζουμε στον Θεό ρώτησε τον πατρεμένο και πες του γιατί δεν κάνεις άλλο παιδί δεν βγαίνω δεν βγαίνω βέβαια η γιαγιά μου η θεοσχωρέστηνε η μακαρίτισσα που είχε δώδεκα ποδιά έβγαινε έβγαινε βέβαια εσύ δεν βγαίνει. γιατί γιατί πήρες υπολογιστή και με τον υπολογιστή κάνεις πράξεις αριθμητικές να δεις πόσο κοστίζει το παιδί αλλά ήρθε η ώρα ήρθε η ώρα ήρθε η ώρα ήρθε η ώρα να σας την πω την ώρα εσείς τα παιδιά των παλαιοντέρων τιμήσατε τους γονείς σας γιατί οι γονείς σας υπήρξαν άξιοι άνθρωποι όντω γιατί οι πολλής οι γονείς σας, σας αφιέρωσαν στο Θεό και οι περισσότεροι από εσάς είστε πολυτεχνοι. οι γονείς σας δηλαδή ήταν πολύτεχνοι σήμερα τα παιδιά σας φτύσανε και θα συνεχίσουν να σας φτύνουνε και ξέρεις γιατί θα σας φτύνουν τα παιδιά σας γιατί δεν τα είδατε σαν παιδιά, σαν δώρα Θεού τα είδατε σαν κόστος τα είδατε σαν ευρώ τα μετρήσατε σαν ευρώ και σκεφτόσουν ανα πάσα στιγμή πόσο μου κοστίζει το παιδί πόσο μου κοστίζει το παιδί το παιδί θέλει έξοδα, το παιδί θέλει дύσιμο το παιδί θέλει φαΐ το παιδί θέλει ε, αυτό πώ το λένε κι οι φροντιστήρια το παιδί θέλει διάβασμα το παιδί έτσι οι παλαιοί δεν τα σκέφτηκαν ποτέ αυτά οι παλαιοί έβλεπαν τα παιδιά σαν του Θεού και τα μεγάλωσαν με όσα οι καημένοι ήξεραν με όλη την αγάπη που μπορούσαν να τα περιθάλψουν και τα έβλεπαν σαν εικόνες του Θεού και ο Κύριος τους ευλόγησε και τους ευλογεί τους ευλογεί μέσα από σας αλλά τα παιδιά τα δικά σας ποιος θα τα ευλογήσει και εσάς ποιος θα σας ευλογήσει που είσαστε οι γονείς της νέας γενιάς οι γονείς οι οποίοι διδάξατε τα παιδιά σας να έχουν τα μάτια τους στραμμένα μόνο στο πως θα ζήσουν καλά τη ζωή αυτή, στο πως θα βγάλουν πολλά. Τα διδάξατε πως θα κλέβουν, πως θα ληστεύουν, πως θα ζουν μέσα στην άνεση και στον πλούτο. Ινατή υπήρξε χρήματα άφρωνη; Τι ωφέλησαν τα χρήματα στον Άφρονα. Τι ωφέλησαν τα χρήματα στον Άφρονα. Εμένα ρωτάς. Θες την απάντηση για να προχωρήσουμε παρακάτω. Τα χρήματα στον Άφρονα δυστυχώς εντός εισαγωγικών ωφέλησαν στον ο άνθρωπος από τον Θεό. Τον κατέστρεψαν δηλαδή. Τα χρήματα στον Άφρονα τον έκαναν να βλέπει μόνον θησαυρούς επί της γης όπου σεις και αφανίζει που είπε ο Κύριος και όπου κλέπτε διορίσουσι και κλέπτουσι έτσι είναι η αλήθεια τα χρήματα στον άνθρωπο τον έκαναν να βλέπει χρυσάφια και ασύμια και να μην έχει τα μάτια του υψωμένα στους θησαυρού του ουρανού που επιφυλάσσει ο Κύριος στους αγαπώντας Αυτόν Συνεχίζουμε Κτίσατε γάρ σοφίαν Ακάρδιος ουδενήσετε. Να η διαφορά ποια είναι Ο άφρον μαζεύει λεφτά Ο σοφός μαζεύει σοφία Θεού Αυτό διέθεταν οι γονείς σα αυτό διέθεταν η απλοϊκή εκείνη άνθρωποι οι Εκείνη εκείνοι που μπορεί να έβγαιναν στον δρόμο με διαφορετικά παπούτσα γιατί αυτά είχαν στο σπίτι τους με άλλο παπούτσι στον απόδι και με άλλο στο άλλο αυτοί που μπορεί να έβγαιναν στον δρόμο με τρίπια παντελόνια και με τρίπια σακάκια με μπαλωμένα ρούχα, με ξυλωμένα ρούχα αυτοί όμως είχαν τη σοφία του Θεού γιατί το μόνο που δεν κοίταξαν ήταν πως θα τα οικονομήσουν γιατί το μυαλό τους, το ευλογημένο μυαλό τους τους δίδασκε τους δίδασκε, τι τους δίδασκε να αποκτήσουν σοφία Θεού αυτή ήταν η προσευχή τους κανείς δεν διαμαρτυρόταν τότε κανείς δεν παρακάλαγε το Θεό να του δώσει λεφτά. Απλά τι έλεγαν, Θεέ μου, τα παιδιά μου. Εσύ μεγαλωσέτα. Εσύ μου τα δώσες, Εσύ Εσύ έτα. Και ο Θεός τα μεγάλωνε. Ο Θεός τα μεγάλωνε. Ο Θεός τα ευδοκιμούσε. Ο Θεός τα έκανε ανθρώπους Σήμερα τα παιδιά τι θα γίνουν. Μπορείτε να μου πείτε. Σήμερα τα παιδιά του πλούτου. Τα παιδιά της ευμάρεια. Τα παιδιά. Που τα μεγάλωσες με τις κοτολέτες Τα παιδιά που τα μεγάλωσες να τρώνε με χρυσά κουτάλια και να κοιμούνται σε μεταξωτά σεντόνια. Τα παιδιά που δεν τους έλειψε τίποτα, αυτά τα παιδιά να δω, ποιος θα τα μεγαλώσει. Αυτά τα παιδιά τα οποία με την άνεση που τους έδωσες Ήδη τώρα βρίσκονται στους δρόμους και ζουν σαν αλήτες. και η μόνη του χαρά η μόνη τους ικανοποίησης είναι το καρναβάλι και είναι τα Δεκεμβριανά τα θυμώστε τα Δεκεμβριανά τα θυμάστε δεν τα θυμάστε αυτά που έγιναν πέρυσι πρόπερση στην Αθήνα που σπάσαν την Αθήνα σπάσαν την Πάτρα σπάσαν την Ελλάδα ορόκληρη αυτά είναι τα παιδιά Τα παιδιά που μέσα από όλα αυτά όπως άκουσα πολύ σωστά από το Σεβασμιότατο εδώ το μας σε μία ομιλία του αυτά τα παιδιά που μέσα από τα ρόπαλα και μέσα από τα ξύλα και μέσα από τις πέτρες που σπάγανε, ζητούσαν τι ζητούσανε το Θεό ζητούσαν που δεν τους τον δώσατε το Θεό αυτό ζητούσαν δεν τους τον δώσατε γιατί σα είπα και το θυμάστε και δεν το έχω κάνει ποτέ ποτέ δεν κατηγόρησα παιδιά και ούτε θα τα κατηγορήσω τα παιδιά για τα παιδιά έχουν κάποιους γονείς οι οποίοι γονείς τα δίδαξαν είτε αρνητικά είτε θετικά Σοφία γαρσοφία κάρδιο σου διγνήσετε πως το έκανες το παιδί σου άκαρδο το, το έκανες να μην κοιτάει κανέναν άλλον πλην τον εαυτόν του έτσι δεν τον έκανες Παλιά τα σπίτια, τα θυμάστε τα σπίτια παλιά, ήταν ανοιχτές οι πόρτες, ανοιχτές. Εκυκλοφορούσαν οι άνθρωποι, έμπαιναν μέσα στο σπίτι σου, δεν ανησυχούσε. Δεν ανησυχούσες. Έμπαινε ο άνθρωπος μέσα στο σπίτι σου, θα βρεις και ένα κομμάτι ψωμί επάνω στο τραπέζι σου, θα το έτρωγε χωρίς παρασύγηση. Ανθρωπάκο πεινασμένο έλεγες μέσα σου, άστον να φάει, δεν παθαίνουμε τίποτα. Σήμερα είδε πως έγινε ο άνθρωπος, ακάρδιος. δεν με νοιάζει αν ο άλλος πεθαίνει, δεν με νοιάζει αν ο άλλος πεινάει, δεν με νοιάζει αν ο, αν ο άλλος έχει ή δεν έχει. Το παιδί μου να έχει. Κοίταξε ρε, κοίταξε ρε, να τρως καλά, κοίταξε να ζήσεις καλά. Και από αυτό κινδυνεύει και η πατρίδα. Τι λες το παιδί σου, τι του λες, σκοτώνεσαι, είναι στη Λίμνο το παιδί, να το φέρουμε στην Αθήνα το παιδί, περνάει καλά το παιδί. Που πήγε το παιδί, πήγε πάνω στα σύνορα, στον Εύρο, στρατιώτης, κάτω, κατεβάστε το κάτω. Και στον Εύρο ποιος θα κάτσει, και στη Λίμνο ποιος θα πάει, και στη σάμο ποιος θα πάει, και στα όρια της Βατουίδος ποιο θα πάει, Γιατί είναι τα παιδιά του, εαυτούς, του εαυτού τους. Είναι τα εγωκεντρικά παιδιά. Είναι εκείνα τα παιδιά τα οποία δεν βλέπουν κανένα άλλον. Είναι εκείνα που τα μεγάλωσε μόνος. Σαν, σαν ζώα τα μεγάλωσε, Να τρώνε μόνο για τα ίδια όπως και το ζώο. Το ζώο δεν μοιράζεται την τροφή του. Εκτό και είναι καμιά μάνα. εκτό και είναι καμιά σκύλα, καμιά γάτα. Ιδάλλος δεν θα δει ποτέ ζώο. Να καλεί το άλλο να φάνε όλα μαζί. Όχι μόνο η μάνα θα δώσει τα παιδιά της έτσι καταντήσαμε κτίνη καταντήσαμε εγώ να φάω εγώ να έχω εγώ και τώρα τώρα θα το πληρώσουμε τώρα θα σε σκοτώσει ο άλλος θα σε σκοτώσει για 50 ευρώ για 20 ευρώ για 30 ευρώ είδατε κάθε μέρα τέτοια έχουμε Κάθε μέρα τέτοια συμβαίνουν μέσα στην πατρίδα μας πλέον και κουράστηκαν πλέον και οι εφημερίδες να τα γράφουν και τα μαθαίνουμε στόμα με στόμα τα μαθαίνουμε. τη σοφίαν ακάρδιος ουδινήσετε. Αυτόν που τον έμαθες να σαν ανάκαρδος και να μην βλέπει τον άλλον πώς θα αποκτήσει λέει η Αγία Γραφή πώς θα αποκτήσει τη σοφία του Θεού Πώς αυτό το παιδί θα γίνει άνθρωπος του Θεού. Πώς αυτό το παιδί θα ζητήσει σοφία από το Θεό. Δεν ζητάνε. Βλέπετε σήμερα η μέρημνα. Η μέρημνα τους έκανε και την Κυριακή να δουλεύουν. Λεφτά, λεφτά να μπουν στο σπίτι, λεφτά. Λεφτά δεν με νοιάζει. Ποια εκκλησία, τι εκκλησία μου λες. Τι Χριστό μου απαράταμε με τον Χριστό και με την Παναγία. Εμένα με διαφέρει να φάει καλά το παιδί να ζει το παιδί να έχει λεφτά το παιδί να έχει σπίτια το παιδί να έχει περιουσία το παιδί Τράβα μαζεψέ το, το παιδί σου Τράβα να μου πεις πού βρίσκεται αυτό το παιδί το χωρίς Θεό παιδί έτσι όπως το μεγάλωσες Είπαμε είναι παράλληλο ο στίχο με τον Επόμενο, τον 16α, απαρτίζουν ένα στίχο, συνολικά των 16. Γι' αυτό και το νόημα του παρακάτω στίχου παράλληλο είναι. Ακούστε. Ως υψηλόν ποιή, τον εαυτού οίκον ζητή συντριβήν. Θα σου θυμίσω κάτι. Είναι μεταφορική εικόνα που θα σας πω. Θυμάστε τους πύργους, τους δίδυμους πύργους στην Αμερική που έπεσαν τους, θυμάστε που τους χτύπησαν τα αεροπλάνα <Και> Τα σπίτια τα χαμηλά δεν μπορούν να τα χτυπήσουν ε? <Και> Να πέσει, να χατεύει το, το αεροπλάνο τόσο χαμηλά να χτυπήσει σπιτάκια κάτω, δεν μπορεί <Και> Που θα μπορούσε να χτυπήσει μόνο τους δίδυμους πύργου. Γιατί μας τονίες αυτό Θα δείτε γιατί σας το λέω Για να σας πω κάτι απλούστατο Αυτό που λέει εδώ η Αγία Γραφή Ότι εσύ Που θεωρείς τον εαυτό σου υψηλό και μεγάλο Υψηλότερο από τους άλλους Εσύ κινδυνεύεις Από τα βόλια του διαόλου Εσένα θα πετύχουν τα βόλια Είναι μεταφορική εικόνα Εσένα θα πετύχουν οι κεραυνοί. Τα ψηλά κτίρια χτυπάνε οι κεραυνοί, δεν χτυπάνε τα χαμηλά. Εσένα θα χτυπήσουν τα αεροπλάνα του Μπιν Λάτεν. Εσένα θα χτυπήσουν. Εσύ που σήκωσες το κεφάλι σου ψηλά και θεωρείς ότι είσαι έναντι των άλλον ο υψηλότερος ο Ανώτερος, ο Καλύτερος, ο Μεγαλύτερος, ο Αξιοπρόσεκτος. Εσένα θα χτυπήσει η Αστραπή και η Βροντή. Ω υψηλόν ποιή των εαυτού οίκων, ζητής συντριβή. Σήκωσε ψηλά το κεφάλι σου. Ο υψών τα ταπεινοθήσετε μας είπε πριν από δυο Κυριακές ο Κύριος εκεί στην παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου Ο αυτόν τα ταπεινοθήσετε τα αεροπλάνα του Πιν Λάντεν και οι αστραπές και οι βροντές και οι κεραυνοί πρόσεξε εσένα θα έχουν στόχο τώρα γι' αυτό χαμηλώσου γι' αυτό χαμήλωσε γι' αυτό κόνδυνε Προ, προσπάθησε πρόλαβε να κοντίνει μόνο σου πριν σε κοντίνει ο Θεός γιατί ξέρει και ο Θεός να κοντίνει πρόλαβε να κοντίνει μόνο σου τον εαυτό σου μάζεψε το ανόητο και φανταστικό μέγεθος με το οποίο μεγενθύνεις τον εαυτό σου διώξε από τα μάτια σου διώξου από τα μάτια σου το μεγενθητικό φακό που θες να βλέπεις ότι είσαι τεράστιος είσαι μηδέν χαμήλωσε διότι όσο υψώνεσαι σε απειλείσαι από παντού μεταφορική εικόνα που χρησιμοποιεί η γεωγραφία. όταν υψώνεσαι όταν μεγαλύνεσαι και για να το δέσουμε με τον προηγούμενο στίχο, τι ωφέλησαν τα χρήματα στον άφρονα, φαντασία του έδωσαν, τον ύψωσαν. Είδατε πως καμαρώνουνε, είναι ο κύριος αυτός επιχειρηματίας, εφοπλιστής, καράβια, καράβια, λεφτά, λεφτά, λεφτά. Υψωσε το κεφάλι του σήκωσε ψηλά το λυρί του σήκωσε τη μήνη του ψηλά ε, ε, να τον λυπάσει, μην τον θαυμάζεις να τον λυπάσαι αυτοί κινδυνεύουνε περισσότερο αυτούς έχει βάλει στόχο ο διάολος και αυτούς θα χτυπάει αλίπητα όσοι ψηλών ποιήτων εαυτού οίκων ζητήσει τριβήν ο δε σκολιάζον του μαθήν εμπεσείται εις κακά. <κοκοκοκοκο> <κοκοκο> ήρθες εδώ γιατί ήρθες εδώ για να μάθεις κάποτε ερχόνται εκατό όσε είναι και οι καρέκλες και γιώμαγε ετούτο ο τόπος εδώ Τώρα κουράστηκαν, σκολιάζουν λέει, σκολιάζουν του μαθήν. Σκολιάζουν, τι σημαίνει, δυστροπούν. Θα πάμε τώρα να μας πει πάλι, τα ξέρουμε. Άντε παράτα τον αυτόν καημένε. Πάμε πάλι εκεί πέρα. Σκολιάζεις του μαθήν. Χόρτασες. Χόρτασες και τώρα αρχίζεις και τσινάς, σαν το παλιό γάιδρο. Αρχίζεις τώρα και κλωτσάς και κλωτσάς και τη προτιμάς την τηλεόραση βέβαια μεγάλος δάσκαλος έχεις μεγάλο δάσκαλος στη σπίτι ε άκου λοιπόν ο σκολιάζον του μαθήν εμπεσείται εις κακά νόμισε στάμαθες πίσω έχει αχλάδα την ουρά έτσι έλεγε η μακαρίτησα η μητέρα μου Θεός χωρέσει την ψυχούλα της Πίσω έχει πεδάκι μου η αχλάδα την ουρά Πίσω περιμένουν τα κακά Πίσω έρχεται η συμφορά Νόμισες στάμαθε, νόμισε Νόμισες νόμισε Νόμισες ότι εντάξει είσαι τώρα εντάξει πήγες δύο, τρεις, πέντε, δέκα φορές εκεί και τελείωσες Θες να σου πω κάτι εδώ, σε αυτή την αίθουσα έπρεπε να χρωστάτε εσείς, να χρωστάτε έπρεπε. Αυτή την αίθουσα δεν έπρεπε να τρέχω εγώ να τη συντηρώ. Δεν έπρεπε να τρέχω εγώ να την κρατάω ανοιχτή. Αυτή έπρεπε εσείς να την κρατάτε ανοιχτή. Γιατί εσείς ωφεληθήκατε από αυτή την αίθουσα εδώ. Εσείς, εσείς μεγαλώσατε μέσα σε αυτή την αίθουσα. Μεγαλώσατε εν Χριστώ. Δεκαπέντε χρόνια δουλεύει αυτή η αίθουσα εδώ ανοιχτή στα κηρύγματα. Εσεί οφείλετε σε αυτήν, είναι η μάνα σας αυτή η αίθουσα. Εάν την αφήσετε να κλείσει, το κρίμα θα είναι δικό σας και τα κακά θα εμπέσουν επάνω σας και θα ψαχνώστε και θα φέρνετε βόλτες γύρω από τον εαυτό σας να δείτε τι φταίει τι το κεφάλι σας φταίει το μυαλό σας φταίει οι επιλογές σας φταίνε αυτά τα οποία επιλέξατε δυστυχώς για να απομακρυνθείτε από το δρόμο του Θεού και από το νόμο του Θεού ο σκολιάζων του Μαθήν ξέρεις ποιος είναι ο σκολιάζων του Μαθήν ε, ξέρεις ποιος είναι ο πλούσιος ποιος πλούσιος αυτός που είπαμε στην αρχή τον θυμάσαι ο εξαρτώμένο ο εχόμενος όχι αυτός που έχει αλλά αυτός που έχετε αυτός ο πλούσιος που είναι κρεμασμένος από την ύλη δεν κοιτάει κάτι χιλικό. δεν κοιτάει ομιλίες δεν κοιτάει η Εκκλησία δεν τον ενδιαφέρει όταν ήταν παραμονές των Χριστουγέννων που θυμάστε εκεί την Κυριακή ανοίγουν δυστυχώς τα μαγαζιά Ήρθε κάποια που είχε μαγαζί και μου λέει θα το ανοίξω το μαγαζί της Κυριακής λέω να μην το ανοίξει το μαγαζί θα το ανοίξω μην το ανοίξεις θα το ανοίξω μην το ανοίξεις παιδάκι μου δεν βγαίνω ε, αν δεν βγαίνεις με κλειστό το μαγαζί της Κυριακής δεν θα βγαίνεις ακόμα χειρότερα με το ανοίξεις, μην το ανοίξεις. θα το ανοίξω μην το ανοίξεις Δεν η πότε το ανοίξε το μαγαζί το έκλεισε όμως. Το μαγαζί το έκλεισε. Όπως το ακούτε και τώρα δουλεύει για μια μπουκιά ψωμί. Τις τα πήραν όλα. Τώρα δουλεύει εδώ. Όπως βλέπετε υποβροχή, βροχήν. Έξω σαν αλυτάκι. Γρια γυναίκα που ήταν κάποτε κυρία εγώ το πίστευα τη τόπα αν δεν το ανοίξω το μαγαζί δεν θα πάθει τίποτα το μαγαζί θα στο φυλάξει ο Θεός όχι θα το ανοίξω το μαγαζί μην το ανοίξεις ρε ρεπεδάκι μου θα το ανοίξω τώρα γυρνάει σαν το αλιτάκι γύρω να βγάλει ένα μεροκάμα έτσι έτσι όπως το βλέπετε εδώ έξω το ζω αυτό γιατί είναι πνευματικό παιδί μου και δεν με άκουσε αυτοί που έχονται αυτοί που εξαρτώνται δεν έχουν διάθεση να ακούσουν τι λέει ο Θεός. Δεν έχουν διάθεση να υποταγούν στον νόμο του Θεού. Δεν έχουν διάθεση να προσαρμοστούν στις εντολές του Θεού. Και αυτοί τι τους περιμένει θα πέσουν οι Θα πέσουν οι συμφοράς. Θα έρθει η μία μετά την άλλη οι τρικυμίες και τα κύματα του βίου αυτού και θα τους παραλιάσουν και δεν θα υπάρξει τίποτα όρθιο τελειώνω εδώ και αυτό το οποίον αγαπητοί μου αδελφοί θα ήθελα να μείνουμε και να μας μείνει και όλας είναι ακριβώς το ότι τα χρήματα να τα έχεις μόνον σαν διεκπεραίωση τη ζωής αυτής ποτέ μην εξαρτηθείς από αυτά ποτέ μην κρεμαστεί από αυτά ποτέ μα ποτέ μην τα έχεις ως πρώτη προτεραιότητα στη ζωή σου έχε τον Θεό ως πρώτη προτεραιότητα και ο Κύριος θα σε διαθρέψει ο Θεός να είναι μαζί σας με το καλό είναι το επόμενο Σάββατο.